όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ιωάννου Γρυπάρη, Ιντερμέδια, 1898-1922 Η και η αλήθεια Με δυο βυζιά Δεν μας προφταίνει Τις φλεύες στα στεγνάτι στήθια ανοίγουμε ξεψυχιασμένη Η γνώση επόντισε Και τρέχει Στα στενορίμια και τις ρούγες Ψηλά από τον κόσμο Που μας έχει απλώνομε άτρωμες φτερούγε. Πέρισεψε η γνώση Πρώμα Ξασπρίζουν τα μεστά μα θέρι. αν δεν εννύχτωσαν ακόμα, δεν είναι πια και μεσημέρι. <Κι> στην κουπαστή σου αποκοιμήθηκε, κάτω στην αμμουδιά τη βελουδένια δεμένη η βάρκα σου. Μεσάνυχτα, φεγγάρι μέρα, ο ύπνο τυχοσένια. Πάρορα ξύπνησε. Δεν ξύπνησες Στη μέση του πελάου Τα είδε, δεν τα είδε. Μονάχη της η βάρκα αρμένηζε Και μέσα τρεις νεράιδες Τρεις νεράιδες Που οι δυο τους, Τα κουπιά σου ελάμνανε και η βάρκα σου πετούσε σαν γεράκι Κι οι πιο όμορφοι Στην πρίμνα εκάθονταν Να κυβέρνα του τιμονιού το διάκι Για να ξοφλήσω παλιό τάμα, ξεκίνησα προσκυνητής. Ξυπόλητη μαζί μου αντάμα, βουλήθηκες να πορπατής, μα απόστασες μέσω στρατής. Κι εγώ στα χέρια μου σε πήρα, και δρόμο παίρνω και περνώ. Βλέπω αντικρήτη να άγια Θήρα, και το ξοκλήσει στο βουνό. Να σε κοιτάξω, δεν γυρνώ. Στα σαν του δρόμου, σφαλάει το μάτι μου θα μπω, δίπλα με σένα, στο πλευρό μου, στα σκαλοπάτια σ' κουμπό της εκκλησιάς που δε θα μπω. <Κι> Από τον ύπνο το βαρύ, που με στη μνήμη μου εκοιμήθεις, έβγα το φως να σε χαρεί, στο πείσμα της τερνής σου λήθης. Πάρε κορμί σου τον αφρό, του ροδοσύνεφου και φάνω, πάρε το μύρο το αλαφρό, Ακρόνυχτου Ροδοσταφάνου ή τι το αστροφό του αχνό, ανάερη ψυχή, σαχνούδι, μακάλιο να μη σε ξεχνώ. Γύνε και μπρόβαλε τραγούδι. Γιατί η χαρά, η λίγη μα χαρά, σε λύπη θα μα βγάλει. Σα σύγνεφο η θλίψη μα εσκέπασε και γέρνομαι στη θλίψη το κεφάλι. Λιώνω, αδελφοί, και απόκριφοι σε σώνει ψυχοπόνια. Φεύγουν οι μαύροι γερανοί και παίρνουν στα μαύρα του φτερά τα χιλιδόνια. Γιατί η χαρά, η λίγη μα χαρά, σε λύπη να μα βγάλει. Εξεχημονιαστήκαμε σε ξένου τόπου, ξένοι πάλι. Σοριάζονται τα φύλλα του θηνόπορου Στην κάθε της αυλής μας κόχη Δέρνει τις στίβες τα ξερόφυλλα Το πρωτοβρόχι. Στο νέο σου θλιβερό τραγούδισμα Που μελετάς πικρή να ψάλλεις ὶστάλα η ιστάλλα η το ψυχάλισμα που να βάλεις. Να μοιάζει αρματωμένους καβαλάριδες Που τα μεσάνυχτα περνάνε Ξυπνώντα τα έρματα πλακόστρωτα και πάνε, πάνε. Μα ουδέ τα με τα χρυσά τους σύστρα σαν τη δική σου τη φωνή δεν έχουν γλυκοκελαδίστρα. Από ποια βάθη ανέβασες με μαρμαρένια την ψυχή μου σκάλα και ήρθε και σε ένα απόκλωνο κρεμάστηκε σ' στάλα. Στο ηλιόβολο το απόβροχο και τρέμει και απαχνάντη φαντάζει με στην πρόφατη αντιλιά περλάντη. Μάθε τον πόνο το γερό βουβός στα δόντια σου να έλεγες. Χίνε τις λίθης το νερό, Μες στο τρελό κρασί της μέθης. Θα πάει κι αυτό μια νομορφιά, Και πριν να ακόμα ο χρόνος, Έχει ο Θεός τα εφτά καρφιά, Θε να μας βάλει ο νέος οπούνος. Όριζε μοίρα τον μυρό Εσύ που και ξεχνέθεις. Χίνε της λίθης το νερό, Μες στο τρελό κρασί της μέθης. Με κατάλυσαν τα πάθη του σώματος και της ψυχής μου. Πια δροσιά, πιο νερό, πιο βοτάνι, θα γιάνει τον πυρετό της κεφαλής μου. Με τα δύο χέρια μου βαστώ την κεφαλή να μην μου φύγει ο νους μου. Μου με μια σιδερένια βαριά τις κλείδωσες και τους αρμούς μου. Περήφανο πικρό χαμόγελο Σβήσα από τα χείλη μου, να πω του κόσμου με συντριβή και με ταπείνωση τα πάθη της ψυχής του σώματός μου. Ούτε γελώ, ούτε κλαίω, αδιάφορα είτε ακλουθώ ένα γάμο, είτε ξόδι και με τη λύπη ή τη χαρά συντρόφισα όπου με πάει πάω το πόδι. Φωτιά σβησμένη, ξάνάψε, πάρε να γέρα και κάμε πάλι γύρω σου τη νύχτα μέρα. Κάψε ξερά, κάν και χλωρά και άνοιξε δρόμο και διώξε μπρος της σκοτεινιάς το μαύρο τρόμο που φούντωσε με σε και σε ρουμάνια, και στείλωσε τη δόξα σου με περιφανία. σκευρό σαν ήδη πως στριγγά τριζοβολούν οι αρμήσου. σου ώρα την ώρα οι γόφοι σου θα ξεκλειδώσουν λε. μα εσύ ταξίδια μελετάς στους δρόμους της αυής σου ενώ οι παλιές στο σώμα σου κουφοδρομούν πληγέ. στυλά τα μάτια στ' άνοιγμα του λιμανιού η γοργόνα κρατάει ψυχή ακατάλητη με στο φθαρτό κορμί στα πελαγοδρομίσματα Και στον αιώνιο αγώνα Τη μαθημένη νιώθοντας να τη ορμή Ω αλήθεια Αντί αναγέλασμα της άστεργης σου μοίρας, Να ρεύει σκέλεθρο χαμνό Στην άκρη ενό γυαλού Κι αν είναι γραφτό σου Να σε πιεί του πέλαου ο καταποτήρας Πάρε ένα επίδρομο στερνό Για κάπου πάντα αλλού Εμεί κρασί, εμεί ρακοί δεν ήπιαμε, εγώ πιωτώ, δεν ήπια να μεθύσω. Σαν τι μα έχουν κάνει μαγιοβότανα και μα ξελόγιασαν τώρα προ πίσω. Στο δρόμο μα κοιτάζουν παράξενα τα ζώα, σαν να ξέρουν κι αυτά κάτι. Τα βρέφη που ψευδά τρεκλίζουν, κουνούν την κεφαλή, γνώση γεωμάτη. Πε του, Αγάπη να το ξέρουνε, μην κακοβάζει ο νου του άλλα ντάλλα. Εμεί κρασί, εμεί πιωτό δεν ήπιαμε, άλλο από μέλι και από γάλα. Ένα ιερό και ολόφαντο γιομίζει λυρισμό στην πλάση. Βαθιά τραγούδια οι θάλασσε, πυκνά τραγούδια λένε τα δάση. Απ' τα πετροθεμέλιωτα βουνά ψηλοί ανεβαίνουν ύμνοι και οι στα πόδια τους ριάζονται και λαρώνει η λίμνη. Τα ψυχωμένα κι άψυχα, όλα εν αρμόνια έχει ταιριάσει. Ο ένας ιερός που ολόφαντα γιωμίζει λυρισμό στην πλάση. Μια λύπη είναι στη θάλασσα απλωμένη και μια στον ουρανό Κι ανάμεσά τους στέκεται Ή πηγαίνει το καράβι Αργά το σκοτεινό Άσπρος ο ήλιος Κι είναι μαύρη η μέρα Στο κύμα η καταχνιά Ψηλώνει, χαμηλώνει Απλώνει πέρα Κι χωνεύει με στάδια του πανιά Κλιτή, θλιφτή Στου καραβίου την πλώρα Η στο κυμα η καταχνια ψηλωνει χαμηλωνει απλωνει περα κι χωνευει με σταδια του πανια κλιτί θλιφτη του καραβιου την πλωρα η γοργονα αναμετρα Τη άβησο στα μάκρη που θε μπόρα θα ξεσπάσει που η καρδιά μου λαχταρά. <Κι> Σε μια γωνιά παραριχτό με μια πέτρα προσκέφαλο και πτώμα με στην αγκάλι τη νυχτός ψυχή και σώμα. Κοιμήσου να χαρείς τον ύπνο Ήσκυ Τα κρίματα Και μαύρη νύχτα Βουβή νύχτα Χωνεύει τα σβησμένα βήματα Που φεύγανε Κι η σκύλα η έχνια δεν αλήχτα Για να χαρείς τον ύπνο Κοιμήσου να χαρείς τον ύπνο Κοιμήσου όσο που ζεις Θυμήσου θα πεθάνεις Και πια δεν θα χαρείς τον ύπνο, ουδέ τον ξύπνο. Καλοφορά τα ξώπια τη ή νύχτα ή ξελογιάστρα, Γυρνάει τον ευταπάθηνο χώρο και την εξάστρα. Και στον προσήλιακο ουρανό Το άστρο της μέρας φέρνει Μα εγώ Τον ύπνο μου ζητώ και ο ύπνος δεν με παίρνει Ο Στερνέ μου λογισμέ Που τους παλιούς μου πνίγεις Και στο κατόφλι μου έρχεσαι Μόλις με είδες Να φύγεις Ο Έσι Σκοπέα τραγούδιστε Που πριν σε κελαειδήσω Από τα σπάργανα Γυρνάς στα σαβανά σου πίσω στὸ νου το ζαλοφρόντισμα του νυχτοστρατοκόπου Σαν πεταλούδες γνουδωτές με τριγυρνάτε Μα όπου λαχταριστά το χέρι μου Για να σας πιάσω απλώθω Νεκρό φοβούμαι μην τον βρω Και το στερνό μου πόθω